Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώ ήρθατε στου 101,5 στο ράδιο <Και> Άρτα. <ειναι> Στον τοίχο θα κοντουλήσουμε για μια ωρίτσα περίπου. περίπου. Γιάννη Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681-4060. Εσεί <Και ειναι> να μας κάνετε τι παρατηρήσει, να μας πείτε. Κανένα ευχάριστο νέο Κυρίες μου και κύριοι Καλημέρα σε όλο τον καλό κόσμο Όλο το, ούλο τον καλό κόσμο Που ακούει ε, Στην Κουζάνη για σου ρε, Κώστα Περαστικά να πούμε για μία ακόμη φορά στον Κώστα Περαστικά να είναι Αυτή η περιπέτεια της υγεία που περνάει κοζάνη Σέρβια και από το Λεμαϊδα Και όχι μόνο Νεμέα Πρέσ Καλημέρα στους φίλους του Νεμέα Πρέσ. Πελοπόννησος Καλημέρα Στην Κύπρο Art Του Νίκου του Αμάραντου Καλημέρα στους φίλους Γεια σου Χρήστο στην Κυψέλη Γεια σου Ελένη Γεια σου Τζένι Στη μαγρινή Αυστραλία Σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Και όχι μόνο Θα μου πεις με τι άλλο μπορεί να είναι συνδεδεμένοι Ξέρω εγώ τι να σου πω σήμερα Έτσι όπως προχωράει η τεχνολογία Μεγάλε που να ξέρω να. Καλημέρα στον στο κόσμο Καλημέρα λέμε τώρα να. Λοιπόν ε, ελληνοποιητή μου ε, Θεοδοσία καλή σου μέρα τη φίλη μου τη Θεοδοσία Δίνω μια ιδιαίτερη καλημέρα γιατί ήθελα να της πω δυο λόγια, μου ένα mail με ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ από όλα όσα διεμίφθησαν ε, στην ε, Θεσσαλονίκη για, την, ε, για τους πληστηριασμούς. Όπου πήγαν την προηγούμενη Τετάρτη και ματέωσαν τους πληστηριασμούς οι άνθρωποι, εκατό πολίτες, ενδιαφέρθηκαν για το σπίτι σου και πήγαν και ματέωσαν τους πληστηριασμούς και η... η... περίμενε να τη δω πως μου τη γράφει η πρόεδρος των συμβολεογράφων παρήγγειλε ισχυρότερη αστυνομική φύλαξη για την επόμενη ε, Θεοδοσία μου δεν ξέρω αν διάβασες ένα άρθρο που έγραψα χθε στα τομάρια πολυτελείας ε, εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτοί στα τομάρια πολυτελείας Λοιπόν και αφού μου αναλύει το τι έγινε στη... Και πως συμπεριφέρθηκε η αστυνομία Και πως συνέλαβαν τον κόσμο μου, μου λέει Τέλος πάντων και για μια παρέτηση που έστειλε Στο χώρο τον οποίο ανήκε Φραδοσία Τι να σου πω τώρα Ένα πράγμα θα σου πω Καταρχάς Είσαστε λίγοι και σώνετε την αξιοπρέπεια Των πολλών καναπεδάτων αγωνιστών της βόλεψης Πάντα συνέβαινε αυτό Πάντα αυτό συνέβαινε ό... Όσο για το τελευταίο ε, Στο τέλος κάποιοι Μένουν μόνοι τους Και Πες το όπως θέλεις. αγωνίζονται <κο> Δεν μπορώ να καταπιούν Τα κορόμιλα της κοινωνίας και δίνουν μάχη μέχρι το τέλος Δεν ξέρω πώ το θέλεις Για να σου φτιάξω όμω το κέφι, αγαπημένη μου φίλη Θεοδοσία, θα σου πω ότι μαζί θα κάνουμε την ανατριοπή Και θα κάνουμε υπέρβαση, και όλα θα σωθούν με την ανατρεοποίηση την οποία θα κάνουμε εντό λίγου. Που αλέξει, θα πάρει την εξουσία. Βρούμε λοιπόν στην ανατρεοποίηση. Μήμου, μου, μή μου σκά. <ΣΣ1> Αυτά λοιπόν έχω να σου πω. Θα σου γράψω και θα σου απαντήσω και ε, μέσω πληκτρολογίου. <Το> να, λοιπόν, οπότε πάμε κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο να δούμε τι έγινε στο Γουρνογκρούπ. <Το> έγινε Γουρνογκρούπ εργασίας. Οχο -χο -χο. <Το> και η σύμαχή σου οι Ευρωπαίοι, ου, ου, ου η φίλη σου, η σύμμαχή σου η αδελφοποιτή το αίμα σου ρε παλουγάρι μου έγινε στο χτεσινό γουρνογκρουπ εργασίας αποφάσισαν να παρατείνουν τα μνημόνια για έξι μήνες αρχίστηκε φορά δασταλώνει αγαπητέ μου διότι στην Ελλάδα είπαν εκεί στο γουρνογκρουπ α, ε, επικρατεί πολιτική αβεβαιότητα ναι και θα, στις 14 Δεκεμβρίου θα δέσουν την Ελλάδα με υπογραφή Τώρα μεθαύριο δηλαδή Για παράταση μνημονίου Και άλλα νέα μέτρα Χθες και προχθές σας λέγαμε Ότι η ίδια η Τρόικα έκανε ντάτσι ντάτσι Στα κολομεράκια τους Έλληνες Και τους έβαλε 400 εκατομμύρια πρόστιμο Και κλείδωσε στα 2,5 δις το... oh, Τι είμαστε εμεί καλέ Γι' αυτό σου λέω Θεοδοσία Ανατριομπή Εγώ πάντα στα παρατάω όλα θα πάω να γραφτώ στην ΟΝΕΔ στα τα μαθήματα ιστορίας. <Ταλιά> Δεν γίνεται αλλιώς, Μεγάλε. <Ταλιά> θα πάω να γραφτώ στην ΟΝΕΔ να μου κάνει μάθημα εκείνη η <Τιεροί> και θέλω και τα μαθήματα. <Ταλιά> μπουλουκουμέ Άριστο. Στον Μπουλουκουμέ είναι, καταλαβαίνεις τώρα. Διότι ο Μπουλουκουμές, Μεγάλε, χρήση ιστορικής ανάλυσης μην το ακούς έτσι δηλαδή τυχαία η Ονεδίτησα η οποία είναι εξπερ στους μπουλοκουμέδες στους ιστορικούς μπουλοκουμέδες το τονίζουμε άμα μάθει και εμένα ρε παιδί μου και όποιο άλλο θέλει να είναι τα συμμετοχή για ταχύριθμα μαθήματα εκπαίδευσης μπουλοκουμέδων από την Ονεδίτησα ιστορικό 2681-2060 Hey! Όπως το λέει εδώ ο φίλος μου Λοιπόν τα μαζί μαθήματα Μπούλου κουμάδων Άρα δεξιά παράτα Και την πηδιά Δεν Μεγάλε μου Ποποπο ήταν φίλος Στην ταβέρνα που έτρωγαν στο στιβάρι καραμανλέας Με 40 καραμανλικούς πάντα Είναι σπερματικό Αυτή η δίκη μου λέει μεγάλε το τι έριξαν Δεν μπορείς να φανταστείς no Το τι κοψίδι Καλά μιλάμε ο τύπος να πούμε Με το τι κοκορέτσι και το τι και το, Εντάξει Είχε ο άνθρωπος στη γανίση Κάμια τριανταριά κιλά πατάτες yeah. Δεν τους έφταναν που ξεκουκάλισαν Τα πάντα μου λέει. Με τα χέρια έτρεχαν οι λίγδες μου Λέει σου λέω Σο του λέω yeah. Αυτοί οι άνθρωποι της κοινωνίας Καραμανλέας με 40 καραμανλικού ή λοιπόν, πως καταλαβαίνεις μεγάλε Η καταλαβαίνει καταλαβαινεις η λιγδα δεν τελειώνει ποτέ <Και>, και λέω τώρα και στη Θεοδοσία Και, και σ' όσους Σε κάποιους που Με <Και> Ότι η κατάσταση Είναι τελειωμένη Και τούτη η κατάσταση δεν τελειώνει Γιατί Θεοδοσία μου στο τέλος μου σημειώνεις ότι ο Κολοέτσι, να πούμε, δεν ενδιαφέρεται ούτε για το σπίτι του ο Ούτε για το σπίτι του, ναι. Εσύ πρέπει να πάει να το το σπίτι του, όπως εσύ πρέπει να σώσεις και το παιδί του. <Κι> λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, ότι πάθα αμά... Στην Ελβετία είναι ο Βενιζέλος. ωρε παιδί μου, τι θα ρίχνει εκεί, να πούμε. Θα δουλεύει κανέργαστήριο σοκολάτα νεχτιμερών. Ανακοίνωσε ότι από την Ελβετία, προσέξτε τώρα, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, πιθανό να επισπευστεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας <coughs> και να ησυχάσουν οι εταίροι. Ω, oh, και μια φαγούρα, θα ησυχάσουν οι εταίροι, δεν θα ησυχάσουν οι εταίροι. Εδώ ρε ζει ένας λαός ολόκληρος εφησυχασμένος, του κάνεις τα πάντα. Τους εταιρείες, ό,τι γουστάρουν, κάνουν. Λέω παιδί μου, κάνουμε μερικά σχολιάκια. Παπα, καρκώθηκα σήμερα. Μερικά σχολιάκια κάνουμε. Τι μάτι έχει αυτή η γυναίκα, ρε πρωί πρωί μου. Παπα, πα εκεί με και αυτό και με μάτιαξ. Δεν είχα το σκόρδο μαζί μου. Λοιπόν, μου λες, μη Λοιπόν, λες, μεγάλα, σχολιάκια κάνουμε. Για την εγκλώπη τώρα να ησυχάσουν Να να γένει ρε παιδιά Να βγει ο καινούριο Ο φαχτάρι που θα περιφέρουμε Θα εκπροσωπεί τη δημοκρατία σας Κυρία μου και κύρια μου Όπως καταλαβαίνεις Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει φαντάζομαι ότι στην ελληνική βολή Σε αυτόν τον Νίκο Τον Πώς το λέγαμε τώρα τον, α, τον αμόλυντον Σε αυτόν τον οίκο Της δημοκρατίας ναι, Κυκλοφορούν για κάποιοι εκεί μέσα Οι οποίοι δηλώνουν ενεξάρτητοι ναι, Έχουν φύγει από τα κομματά του, Αντάρτηδες και τέτοια Αυτή λοιπόν στα πεγνίδια τώρα, ξέρεις, είναι πασόκι δημαριώτε, τέτοιοι τύποι, ναι. Λοιπόν, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο τη βουλή. βέβαια. Και προτείνουν πρόεδρο Δημοκρατίας να βγει από τη σημερινή Βουλή και να γίνει αναθεώρηση συντάγματος και μετά να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, να τα κάνουμε όλα τώρα, μετά να, βγάλουμε, να κάνουμε και αναθεώρηση συντάγματο. Να λέει όπου εμείς θα ξαναβγούμε βουλευτές Και τα κόμματα Και θα κάνουμε εγώ τι μας γουστάρει Και μετά κάνουμε εκλογέ Να έρθουν να μας ψηφίσουν και οι δημοκράτες Ο παδί μας, παλαμακιστές μας Κατάλαβες Είναι, Δεν ξέρω αν <κυρίζει> πήρες μυρουδιά Είναι ακριβώς Τα ίδια που λέει ο Σαμαροβενιζέλος ε, Αν πήρες μυρουδιά δηλαδή <Το> Ναι <Το> Να ηχήσουν οι άλπιγες, <Τι> Να ηχήσουν οι σιρήνες <Τι> Να βαρέσουν οι σιρήνες Τις ιεριχούς <Τι> Βαράτε σιρήνες <Τι> Να ηχήσουν οι άλπιγες κυρία μου και κυρία μου <Τι> Ηρημάδ <Τι> Το πατριωτικό αυτοκόμα Τη αριστεράς και τη δημοκρατία, παρακαλώ. Τα βρήκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώ, Πο, Κακό, και σου φάνηκε το παχουλό σου πόδι. Αναμένεται συνάντηση μπαρμπαφό του αγωνιστή και αλέξη αυριανού πρωθυπουργού. Γοη, γοη, γοη, δημοκρατία μου. Οι τεσ και έχουμε και σε αυτή έχουμε τέσσερι άξονε. Σε παρακαλώ, εγώ θέλω να σε ενημερώνω. Έχουμε τέσσερις άξονες συμφωνίας ΣΥΡΙΖΑ-ΡΙΜΑΔ Λοιπόν, πρώτος άξονας Δεν θα πειράξετε τα παιδιά που έχουμε διορίσει την εποχή που κάναμε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία Η ΡΙΜΑΔ το λέει αυτό Η Πρώτος άξονας Μη μας πειράξει όσους διορίσαμε Εκεί Αν μας τους πειράξει, θα έχουμε Λοιπόν, ναι μεγάλο Εσύ πιστεύεις ότι θα τίποτα άλλο. Α. Λε μάρα μου Ωχ Τέσσερις Θα εργαστούμε για τη συνεργασία των δυνάμεων Για τη μετακίνηση του άξονα της πολιτικής Από τη συντηρητική προοδευτική κατά Πως θα το μήνα ρε πούσι μου Ωχ ρε μου Κυρία μου και κυριέ μου Εγώ τώρα θα γίνω πάλι κουραστικό. Και θα σε ρωτήσω το εξής Είδε κανέναν πεινασμένο των ημερών μας σε αυτές τις συνάξεις Ίδες κανέναν άνθρωπο ο οποίος έμεινε άνεργος υποφέρει να πάει σε αυτές τις συνάξεις και να λέει αυτά που λένε τούτοι εδώ οι, οι χορτασμένοι πανίβλακες αν σε παρακαλώ δες έναν δες έναν στήλε μου ρε παιδί μου και πες μου ναι είδα τον τάδε είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια άνεργος, δεν έχεις τον ηλιομύρα μοίρα και πήγε στη σύναξη. Στείλε μου. Στείλε μου, ρε, μου, να πούμε. <σομίως> <σομίως> Πάντως, γεγονός είναι ένα ότι μπορεί ε, εσείς, οι οπαδοί των <κομίως> <κομίως> προοδευτικών και μη, να μην ακούτε τι λένε οι αρχηγείς σας να μην βλέπετε ας πούμε ότι ε, οι αριστερή πάνε αγκαζε και χέρι χέρι και αγκαλιά Με τους ναζίστες όμως την ε, της απαντήσεις σε αυτά που σας συνθήματα που δίνουν που καταπίνετε σαν τεράστια κορόμηλα τις δίνουν ε, ευρωπαίοι οι οποίοι κατέχουν θέσεις παράδειγμα ο Dragi Έδωσε απάντηση στον Τζίπρα και στο Ποντέμο, στο καινούργιο κόμμα στην Ισπανία που πάει και αυτό καβάλα στάλογο, σαν τον Αλέξη. Τους είπε λοιπόν τη χρηματοδότηση μέρος των χρεών της Ελλάδας και της Ισπανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την ξεχάσετε. Άσχετα αν πάνω σε αυτά βασίζουν τα οικονομικά τους προγράμματα και εσύ περιμένεις τώρα με το που θα βγει ο Αλέξης να φάει με χρυσές κουτάλεις. Λέμε ρε μου. Το γεγονό είναι ότι οι... αντιδρούν οι... κάποιοι άνθρωποι, γεγονός είναι αυτό. Δυστυχώς είναι ότι αντιδρούν κατόπιν εορτής, λέγε με φράγματα και τέτοια. Έγινε μια ιστορία στην Κέρκυρα όπου θα γινόταν μια ενημέρωση του επιμελητηρίου Κέρκυρας στο επιμελητήριο Κέρκυρα, θα γινόταν μια ενημέρωση, με συγχωρείτε, όπου θα έκανε η NHI... Τσάι NS... ξέρω πώ τη λένε, Capital, η οποία αγόρασε μέσω τα ΙΠΕΔ την Κασιόπη στην Κέρκυρα. Οι Κέρκυραίοι λοιπόν μπλόκαραν την ενημέρωση αυτή. Ο δήμαρχο αρνήθηκε να συναντήσει του εκπροσώπους των οικονομικών καρχαριών, ενώ οι πολίτε έριξαν και, σε... και κάτι ψηλέ σε όσου ήθελαν να μπουν στο επιμελητήριο για να ακούσουν πως εκατοντάδες τρέματα Παρθένας Γης θα γίνουν ξενοδοχεία, σπά και λιμάνια για πολυτελή σκάφη στην Κασιόπη. Ένα από τα ομορφότερα μέρη του πλανήτη. Μεγάλε, ε, σου είπα ότι ε, διάβασε το, τα τομμάρια πολιτελίας και δώσε λίγη σημασία στο τέλος. Ότι στο χιονισμένο τοπίο που θα είναι η ξεβράκωτοι, βλέποντας εσένα που έχει φυτρώσει γούνα στο τομάρι σου, ε, λογικά θα θέλουν να ζεσταθούν και αυτοί. Λέμε τώρα, αν καταλαβαίνει, ε, με συγχωρεί για το ρήμα που χρησιμοποιώ, με, χρησιμοποι... με, συ... με συγχωρεί δηλαδή. Πού είστε σήμερα, εξαφανιστήκατε να μου παρακαλώ. Ναι. Όλα, όλα, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Άρτε, πάτε, πάτε, ψηφίστε μα. Έτσι. Σωστά <ΣΠΡΟ> <ΣΠΡΟ> Ναι, ναι, καλημέρα Καλημέρα, πάρτε για όλη βάια Καλά μου λέει εδώ η φίλη μου η τηλεαγροάτρια Αρκεί να μας ψηφίσετε Τα νομιμοποιούν όλα Δεν μανάχεις μέσα στα δάση, στα βουνά Όλα ψηφίστε μας, ορίστε Φαντάζομαι, ναι. <coughs> ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά, ναι. ναι. Μπράβο στους Κερκυραίους μου λέει εδώ ε, φίλος τηλεακροατής, οι οποίοι αντιδράσανε. Και βέβαια να σου πω κάτι, φίλε μου. Δεν, ε, το θέμα, ε, το θέμα δεν, το, δεν είναι επανάσταση αυτό το οποίο... Ε, ε, Γράφω για το, στο Αρθράκι χθε τα τομάρια Πολυτελείας. Αντίδραση είναι Αντίδραση είναι. Σκέψου τον γυμνό στο χιόνι και απέναντι το τομάρι, τομάρι το οποίο έχει ταυτότητα Έλληνα το οποίο έχει βγάλει τρίχα στην καλοθρεμμένη γούνα του. Το οποίο αυτή τη στιγμή υπογράφει πληστηριασμούς σερνει κόσμο στον όλεθρο καταδικάζει παιδιά στην πείνα και το τομάρι δεν έχει δεν είναι το τομάρι δεν πω, τον υπουργό δεν μπορεί να το φτάσει. Το τομάρι όμως που υπογράφει δίπλα στη γειτονιά σου μπορεί να το φτάσεις. Αυτό λέω. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Απλά λέμε αλλαγή χρήσης γούνας. Πώς λέμε χρήσης γης. Ναι, αλλαγή χρήσης γούνας. Διότι έφτασε στο σημείο το ανθρώπινο είδος από τον απ το άκρατο φιλοτομαρισμό και από την κτηνοδία που το δέρνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να βγάλει τρίχα η γούνα τους να βγάλει η τρίχα η γούνα αυτών των τομαριών αυτών των τομαριών οι οποίοι με ελαφρά καρδία υπογράφουν πληστηριασμούς, φυλακίσεις ε, ε, υπογράφουν με ελαφρά καρδία απλά στο τομάρια πολυτελείας μην φανταστείς, δεν είναι καμιά επανάσταση yeah. αλλαγή χρήση γούνα για το κρύο, λέμε τώρα yeah. ε, μαθαίνω ότι έρχεται ο Φούχτελ θετικοί δημαρχαίοι και στην Ήπειρο να βρθεί ο Φούχτελ Καλό στο Φούχτελ Καλό στο Φούχτελ Ειδικά στην Άρτα Μην ξεχνάτε Έχουμε να κάνουμε όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης <Κι> Με την πρωτεύουσα του εμφυλίου <Κι> Λοιπόν έρχεται το Φούχτελ μεγάλε να σε σώσει Μετά από την, τα κόλπα που έκανε με την περιφερειαρχέσα κυρία, Την αριστερή περιφερειαρχέσα κυρία Δούρου Όπως λέγαμε χθες. Λοιπόν έρχεται κλιμάκιο για κονόμα θα σου φέρει την άνοιξη Θα έρθει σαν την άνοιξη ο Φούχτελ Και θα σου φέρει αυτό που καρτερούσε Την ευημερία, την πρόοδο Γιατί έπρεπε να έρθουν οι Γερμανοί του Φούχτελ Για να σκεφτεί εσύ πως θα αναπτυχθεί Ο τουρισμός ας πούμε στην Ήπειρο Ε βέβαια με μαφτούς που βγάζεις δημαρχαίους και νομαρχαίους Τόσα χρόνια από το κόμμα πώ να, να σκιβούν Να τέτοια πράγματα Πρέπει να έρθ Κυρία μου και κυρία μου, μπράβο λοιπόν στους κερκυραίους, εντάξει, απλά σημειώνουμε, υποσημείωση, υστερόγραφο, ότι οι παιδιά κατόπιν εορτής, χέχε χέ, ψηλά και αγνάντερε. Κυρία, κυρία μου και κύριέ μου, δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν, ελάτε να πέσουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα, πριν κάνουμε την ανακριοπή, θεοδοσία. Λοιπόν, το 215, το, 215, το οποίο ξεκινάει ο Σονούπος, σε, κάποια, σε λιγότερο από 20 μέρες. κάθε μήνα το ελληνικό υποζύγιο το οποίο αποκαλούνταν κάποτε λαός θα πληρώνουν φόρους κάθε, μία, κάθε μήνα χωρίς ανάσα χωρίς ανάσα το 2015 λοιπόν δώσεις ένφια δύο χρόνων φόρο εισοδήματος πρόσεξε πληρωμή πέμπτης 5η θα πω αναλυτικά τι, τι να σου πω, δηλαδή, μιλάμε μεγάλη, κάθε μήνα έχει φόρους Κάθε μήνα, θα μην ξεχάσουν από την εφορία, θα είσαι να τα ρίχνει. Οπότε θε δοσία, ποιο να πάει να σώσει το σπίτι του και να ενδιαφερθεί. Έχουν τώρα, έχουν άλλο στο μυαλό του. Να σώσουν το, ξέρω εγώ. Εξεπαντώθηκε στο γέλιο Ναι Μας καλεί η Πες Η ΓΕΣΕΕ μας κάλεσε Να πάμε την Κυριακή όπως είπαμε Να κάνουμε μεγάλες Εκδηλώσεις και νεκριοπές Για να κάνουμε και τα ψώνια μας Όπως είπαμε Να βοηθήσει την κυβέρνηση Όμως κυρία μου και κυρία μου η Μισή Αττική θα είναι κλεισμένη δύο μέρες Θα είναι αύριο και μεθαύριο τώρα Ναι γιατί θα έρθει ο Νταβούτογλας Έρχεται ο Νταβούτογλας. Μεγάλε, Θα είναι κλεισμένοι Μισή Αττική Έρχεται ο Νταβούτογλας Απαγόρευση συγκεντρώσεων και ποριών Στο κέντρο της Αθήνας Κλειστά τα μετρά Τα, τα μετρά Του Ευαγίου Τα μετρά Το μετρό τα μετρά ξέρεις. Το Σά... Α, από την Παρασκευή στο το Σάββατο έρχεται ο Νταβούτο Γλα... κυρία μου και γυρία μου μέτρα τροχία αυτό θα γένει της ανομαλίας στο κυγκλίδωμα ωραία χαμό σε μεταξύ, έχει αύριο είναι και ε... ημέρα μνήμης ε... της δολοφονίας του Αλέξη του Γρηγορόπουλου και έχει γίνει η Αθήνα Όλα τα μάτ Τα μάτ, τα ξά, τα μπάτ Τα βγάτ Είναι κάστρο η Αθήνα μεγάλε Αφού έρχεται ο Νταβούτογλας Και είναι και η επέτειος μνήμης Η μέρα μνήμης Του Αλέξη του δολοφονημένου Καταλαβαίνεις μεγάλη Αχ θα βγάλουν μεροκάματα τα παιδιά πάλι <Το> Τώρα αυτή την ιστορία με τον με το Νίκο Τορμανό την οποία θρέφουνε, την κάνουνε, κάνουνε νόμους, κάνουνε δηλώσεις, κάνουνε τηλεοπτικές εκπομπέ. κάνουνε, καταλαβαίνετε, να περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, ενώ τα πράγματα ήτανε πάρα πολύ απλά, με το να επιτρέψουνε στον άνθρωπο να σπουδάσει, πολύ απλά. Διότι, μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ απλό, ο Ρωμανός αθωώθηκε για τα περιτρομοκρατίας... Τον κατηγορούν μόνο για τη ληστεία της τραπέζης Έτσι δεν είναι Λοιπόν Θα μου πεις βέβαια δεν είναι σαν τους τύπους Της ένεργα Που πήρανε 300 εκατομμύρια ευρώ Και το μιλιόνι Ήπως τον έλεγαν και τον άλλον Και με 300 Τα πήγαν στην Ελβετία Και δεν πήγαν καθόλου φυλακή, Κάνουν πάρτι στη Μύκονο Στο Μιζωνάκι κλπ ε, εντάξει. Ο ρωμανός λοιπόν Κατηγορείται μόνο ε, για τη ληστεία Άρα λοιπόν Έναν ο οποίος έκλεψε μια τράπεζα Ένας είναι ή δύο Ή ένα σπίτι τον δικάζει Τον δίκασαν Αφήνουμε το, το σαπίσαν στο ξύλο Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα Ο, ο, ο ρομανός μόνο δεν έχει Έτσι λοιπόν του, του, του κάπνισε τώρα Στην τη δημοκρατία του Σαμαροβενιζέλου και του Υπουργού επί της δικαιοσύνης, ότι ο Ρωμανός είναι ο, ο νούμερο ένα επικίνδυνος για τη δημοκρατία τους. Αρακαλώ. <Τι Τι> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά ναι, ναι. λέει ο τηλέφωνο Στο κάτω-κάτω τη -κάτω, σού κλέψερε το σπίτι. Την τράπεζα έκλειψε. Λοιπόν, τέλο πάντων αυτό είναι νούμερο ένα εχθρό ο Ρωμανό τώρα. Λοιπόν, γίναν καταλήψεις κτιρίων, γίνονται διαδηλώσει στι όρει τη πόλη της πόλης της Ελλάδα και ο, ο... ο πρόεδρο του Τεεϊεγάλαιο, όταν ανήρθε και να φύγει για να γίνει κατάληψη στο κτίριο, έφαγε τις ψυλές Ρε παιδιά τώρα. Αυτό τώρα γιατί το κάνουν και γιατί το συντηρούν με το Ρομανό Γιατί λες τώρα μεγάλε Γιατί λες Δεν τσίμπησε η ιστορία με τον Αλβανό με τα Καλάσνικοφ Που γούσταρα τη χορεύτρια ξεβράκο να πούμε Α, Δεν περπάτησε το ξεβράκο της τη Νέδ Το ξέκολο με τις ιστορίες ε, Τραβάει πιο πολύ η ιστορία με τον Ρομανό Δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να... Έτσι θέλει να σπουδάσει. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης ο οποίος είναι έγκλειστος και αυτός κάνει απεργία και πίνας και συμπαράσταση στο Ρωμανό έστειλε επιστολή στην οποία προειδοποιεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αφανασίου μιλάμε για προσώπατο της Δημοκρατίας τώρα Αφανασίου με ναι και του είπε είμαι πολύ πεινασμένο. Αν δολοφονήσεις τον Νίκο Το μόνο πράγμα που μπορεί να χορτάσει ξανά είναι Να με χορτάσει ξανά Είναι το λαρίκι σου Ναι σου λέω Ναι σου λέω Επιτέλους, επιτέλους Ένας έστειλε ένα γράμμα Έστειλε ένα γράμμα Σε, σε ένα καθήκι από αυτά Και του είπα αυτά που του είπε Όπως πολλά μπράβο και σε εκείνο τον που Ξέχασα το όνομά του μου το συγγραφέα ο οποίος είναι ο μοναδικός διεθνός Που βγήκε και είπε Ρε όποιος βρίζει την Ελλάδα να πάνε από αυτό θύρε Ούλα τα άλλα τα σούργελα, τρέχουν πίσω να γλύψουν Αυτά του είπε ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης του, του Αθανασίου Λοιπόν μεγάλε του λέει είμαι πολύ πεινασμένος Άμα δολοφονήσεις τον Νίκο Το μόνο που μπορεί να με χορτάσει ξανά είναι το λαρίγκι σου λοιπόν. Ω, βέβαια θα σου μπορείς με... Άμα το κάνεις με καραμελωμένα κρεμμύδια, μπότσκα και σάλαρι, Ναι! Πώς, πώς λέγεται? Γιώργος Πελεκάνο. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Ευχαριστώ το φίλο τηλεκράτη Ο Γιώργος ο Πελεκάνος λοιπόν Άστε στο διάλο ρε τους λέει Όποιο βρίζει Βγείτε ρε, να χαραθείτε ρε όρνια τη κλεισούρας Λοιπόν, το λαρίκι του Αθανασίου με καραμελωμένη μπότσκα και με λίκοκο βρασμένο στου 32 βαθμού, γαρνιρισμένο με σάλαρη ή ερεσιολίμων, θα είναι μια χαρά. Μεγάλε σου είπα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλαγή χρήση γούνα θα γίνει. Όμω, αυτοί που θα κάνουν 1, 2, 5, 10, 20, 30 αλλαγέ χρήση γούνα δεν έχουν δική του. Διότι δεν είναι τομάρια, δεν φίτροσε των αλωνών υγού να ε, ε, ε, στο τομάρι τρίχα κατάλαβες με σύλληψες τώρα μεγάλε έτσι λοιπόν με σύλληψες τώρα, με έχει τώρα λοιπόν ο, ο, Πούτιν, ο Πούτιν για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου διαχώρισε τη θέση του από το μπουρδέλο που λέγεται Ηνωμένη ΕΕ Ευρώπη και την Αμερική χαρακτηρίζοντάς τους ως νέους Χίτλερ Λοιπόν δεν φυσικά εντάξει εμείς λέμε ότι δεν έχει άδικο για, την, για τον μπουρδέλο τον αζιστό κόλπο που λέγεται Ηνωμένη ΕΕ. Ευρώπη και θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα λέει αν τα βάλουν με τη Ρωσία όπως τότε που τόλμησε ο Χίτλερ και τόνισε, προσέξτε, δυστυχώς για πολλές ευρωπαϊκές χώρες Ανεξαρτησία και εθνική υπερηφάνεια είναι ξεχασμένες έννοιες Και πολυτέλεια Έχουν παραχωρήσει την εθνική τους κυριαρχία Αν και αυτό αντιβαίνει στα συμφέροντά τους Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησες και για την Ελλάδα κύριε Πούτιν Ή, Ακριβώς έτσι είναι όπως το είπες Τα παραχωρήσαμε όλα Τα δώσαμε όλα, τα πήραν όλα Λοιπόν, όμως το δίκιο του στο ότι αυτό το μπουρδέλο το ναζιστομάζωμα που λέγεται Ηνωμένη Ευρώπη είναι χειρότερο από το Χίτλερ. Λοιπόν, τι λέγαμε ναι, δεν έχει καθόλου άδικο ο Πούτιν. Μην ξεχνάτε ότι ο ρώσικος λαός είναι ο πρώτος ο οποίος πλήρωσε ακριβά το τίμημα των ιδιωτικοποιήσεων και όλο αυτό το σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού νεο το οποίο ξεκίνησε λοιπόν και σφάζει κόσμο εδώ και πολλά χρόνια είναι, είναι από τους πρώτους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα με, τη, με το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων λοιπόν και ήρθε η κατάσταση Πούτιν και άλλαξε αυτό που άλλαξε στη Ρωσία μην τα ξεχνάτε αυτά παρακαλώ πολύ δηλαδή δηλαδή αυτό το μπουρδέλο της ενομένης ΕΕ Ευρώπης με τους νεοφιλελεύθερους του Σικάγου παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, εντάξει, αυτό ακριβώ. Λοιπόν, αυτό δεν του βγήκε στη Ρωσία η ιστορία. Δεν του βγήκε στη Ρωσία γιατί δεν του βγήκε α μην το α, μ, λοιπόν. Λοιπόν, και την πλήρωσε όμω ακριβά ορόσκο λαό. Οπότε λοιπόν, α, να σου πω κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα στην Ελλάδα μπορεί τα ξέρω είναι 10 εκατομμύρια. Μπορεί τα 9-900 να συμφωνούνε με τους Σαμαροβενιζέλου, τους Τσίπριδες και τους ε, Κουρέλιδες που τρελαίνονται, πεθαίνουν, πασκίζουν για την Ευρώπη ΕΕ. Μπα και δούμε και οι υπόλοιποι που μένουμε άσπρη μέρα με το να γίνει, να, κάτι να γίνει δηλαδή. Κάτι να γίνει. Yeah. Δηλαδή, μιλάμε μεγάλε, μήκε δεν μπορεί να ζήσει τώρα ο Τσίπρας χωρίς Ενωμένη Ευρώπη, ο Συριζέος τώρα στο καφενείο, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Ενωμένη Ευρώπη. Μη σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν μπορεί, είναι Ευρωπαίος ο άνθρωπος. Ξύπνηση του πρωί και έφαγη του μπρίκ το κορουασάν. Είναι κορουασάν. Άμα δεν με κορουασάν... Δεν μπορεί ο Ευρωπαίο ο τσιπρεζέο. Ρε μα μαχαίρετε, λέω εγώ. σα ρε, χαμούρια. Κυρία μου και κυρία μου, όπω μου είπε και η κοπέλα πριν που πήρε τηλέφωνο, ούλα νομιμοποιούνται ότι είναι μέσα σε δάση με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντο. Λοιπόν, ούλα τα πάντα. Αντί η αντίθετη μου, οι δασικέ εκτάσει γίνονται ιδιωτικέ και καλλιεργήσιμε και ό,τι γουστάρει μεγάλε θα σου κάνω εγώ τα πάντα αρκεί. Να είσαι δικός μου Βέβαια Εγώ απορώ Απορώ Απορώ Γιατί Γιατί Τα κάνουν όλα αυτά Με τόσο προσκυνή σου λέω τώρα Η θεοδοσία μου Δεν μπαίνουν για το σπίτι τους Τους παίρνουν το σπίτι Και πάει ο άλλος Πάει ο Κώστας Και διαμαρτύρεται Μην του παίρνεις το σπίτι του Μαλάκα Και ο Μαλάκας είναι στο καφενείο Και πίνει τσίπρα Ας την πόρτα ανοιχτή Σε παρακαλώ Για να αέρα. Είμαι στη μισθή αερική. Λοιπόν, παρακαλώ, Ποιο Έλληνα, α πούμε, έλα. Δεν μπορώ να ακούω άλλο. Σε παρακαλώ πολύ, Έξα να μου πει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ποιος Έλληνας μωρέ τώρα, έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ τώρα Έλα να σου πω κάτι τηλεακροατή μου Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα Για ποιον Έλληνα μου μιλάς τώρα Πες μου σε παρακαλώ Πες μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ξέσκισμα ιστορικά δεν έχει φάει Αυτό που αποκαλείται λαός Για ποιον Έλληνα μου μιλά, άντε πάμε παρακάτω Έλα ρε γεια σου ρε Χρήστο Δίνω ρε Ζου, Ζουρλαινόμαστε όλοι στον τοίχο απάνω. Ζουρλαινόμαστε, γεια σου! Καλή σου μέρα, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Που λες μεγάλε, ο Έλληνας, ό,τι λέει, ακόμα ο Έλληνας, ποιος Έλληνας, μεγάλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή υφέρονται ταυτότητα, όπου γράφει, ξέρω εγώ, γράφει υπηκότη, ξέρω εγώ, εθνικότητη. Τη καταγράφει ταυτότηση, λοιπόν, είναι. Πήγαν οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη να του γλιτώσουν το σπίτι Ταλουνού και αυτός έπαιζε ...ε, μπερίμπα στο καφενείο Δεν καταλαβαίνει τώρα Σε παρακαλώ πολύ Ο καπεντάνιος χθε που γλυγε άλλα να πούμε Δηλαδή παραλίγο να φάει ξύλο γιατί υποστήριξε ο ταλέπονος καπεντάνιος Έναν του οποίου του πήραν το βραγί τώρα σου λέω Παραλίγο να φάει ξύλο από αυτόν που του το, έχουν πάρει τη ζωή Το βραγί, το παιδί Ποιο Έλληνας Έλληνα είναι ο Αθανασίου, επί τη δικαιοσύνη, το πουλημένο το μάρι το οποίο σάλταρε από στο Χούντα απ το Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλληνα είναι ο Σαμαράς ο Βενιζέλος, ο Γουρέλας με το ξέρω, ο Λυκούδη, ο Ποτάμι, ο Ριζαυγίτη, ο, ο καινούριο, ο Μπαλτάκας, Όλοι είναι Έλληνε. Πρέπει μην ακούω τώρα να Λοιπόν, 150.000 έκαναν αίτηση συνταξιοδότηση για να μην τους πιάσουν τα νέα μέτρα περί που ξεκινάνε το 2015 <Το> <Το> <Το> Μεγάλη εσεί πιστε Εσείς πιστεύετε ότι θα πάρετε σύνταξη ε? Εντάξει <Το> Επειδή τις εκπομπές της έχω όλες σε αρχείο ανατρέξτε σε παλιότερες να δείτε τι λέγαμε <Το> Από το χώρο της δημόσιας διοίκηση έχουν κάνει αίτηση 60.000 υπάλληλοι το σύστημα δεν θα αντέξει οικονομικά. Επειδή δεν πρόκειται να αντέξει το επόμενο στάδιο, είναι ότι είσαι συνταξιούχος πριν το 2015 ή μετά το 2015, οι συντάξει σου για να πάρετε ούλι από το καζάνι με τη μαρμήτα θα πάνε, πόσο λέγαμε, 300 ευρώ. Καλά, εσύ κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε, κατέβαινε. Θα, τσιμπα, θα τσιμπολογάζεις δηλαδή απλά να, να σου λένε ότι... Ναι μεγάλε είδες εγώ σου δίνω σύνταξη. Περίμενε. Έρχονται. Αυτά έρχονται. Είναι έτοιμα. Κυρία μου και κυρία μου τι έγινε. Πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο -πο. Στο σίτι στο Λονδίνο σάλα σάλα μέσα στη σάλα τα μιλήσαμε. Που χθες ο σάλας μας έλεγε πως θα σώσουμε την Ελλάδα. Και ενώ εμείς κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου κυρία μου και κυρία μου για να ξυπνήσουμε ευτυχεσμένοι μέσα στην πλέρια ευτυχία ο Σάλλας δημιουργεί με ξένα φαντ το πρώτο ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο επενδύσεων για μικρομεσαίε επιχειρήσεις τι σημαίνει αυτό Ελληνάρα μου ας σου ρε μεγάλη αγωνιστή της τροποδημοκρατίας αυτό σημαίνει ότι θα σε δανείζει η τράπεζα για την επιχείρηση που θα ανοίγεις με λεφτά ιδιωτικών εταιριών οι οποίες θα ορίζουν τι θα πουλά. Πώ θα το πουλά. Πού θα τον πουλάς και φυσικά θα σε πουλάνε όποτε γουστάρουν. Άρε πόσο πίσω είσαι ρε Σάλα. Αυτά έχουν γίνει στην άρπα εδώ και χρόνια. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> πόσο πίσω είσαι. <laughs> <laughs> ναι πήγαινε στην τράπεζα να πάρεις δάνειο και έπαιρνες δάνειο από λογαριασμό ιδιότητα. <laughs> ναι σου λέω ώρα πόσο πίσω είστε ρε στις, Σάλα. ρε, ρε μεγάλε Λοιπόν τι έγινε. Θα μπουν νέα μέτρα και το 16 και το 17. Όχι. Δεν αντέχει ο Έλληνας άλλα μέτρα. Θα ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Θα κάνουν επανάσταση. Αου, έλα. Λαράτε με. Πάμε. Πριν Για την επανάσταση να φοράτε όλοι πριν την μπρά. Καιρός στη. Στην αριθιέρα. Νέα μέτρα το 2016 και το 2017. Έλα. Μη μου λες τέτοια. Δεν Αλλά τι λες άντρε. Μας είπε ο Τόμψεν Σιγά μεγάλε Το 2016 και το 2017 ξέρεις ποιον θα έχουμε εμείς τον <Τι> Θα τον βλέπετε ρε και θα κλάνετε μαλίρε. <Τι> μόνο και μόνο που θα ακούτε το όνομά του ρε Θα πηγαίνετε και θα πηδάτε σαν τις καλιακούδες από τα φράγματα Είναι <Τι> καλό <Τι> Γεια σου φούρναρη <Τι> Πού είσαι Τώρα εσύ με ποιους είσαι με την τράπεζα Χαλάκα, and... δηλαδή τι με με ε, ε, Εσύ με την τράπεζα Ρε με την τράπεζα είσαι εσύ Με την τράπεζα είσαι Τι Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι Αν την τράπεζα την έκλεινε ένα σγκύφτο Τι σας Α, ah, εσύ okay. θα τα κατάσκετε εσύ. Α, <sch mauv> ah, τέτοια να ακούω. Τέτοια, έτσι μπράβο, τέτοια να ακούω. Άρα, συμφωνείς. Συμφωνείς με τον άλλο που πήγε που τα τα λεφτά του τράπεζα. Τι να κάνει. Σωστά, σωστά, έλα ρε, εντάξει, έλα, έλα, έλα, πληρώσατε για τους φούρνους. Δεν θα προλάβετε από τον έμφυα να τους φτιάξετε, έλα, γεια, γεια, γεια, λοιπόν που λες. Ρε σου λέω στο τέλος η αγκαλιά θα τους ε, πάρετε λάβουμε Λοιπόν μου λες τι Ξέρεις ρε Τόμψεν ποιο θα έχουμε εμείς πρωθυπουργό το 2016 και το 2017 Ρε θα το όνομά του και θα πηδάς από τον πύργο του Άιφελ Σαν την τρελή του Σαμπαταγιόρμ <laughs> Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή θα μας βάλετε νέα μέτρα Χεθήκαμε κι άμα μας βάλετε νέα μέτρα το 2016 και το 2017 Μπαλτάκος το Στο κόμμα θα ηγηθεί στρατιωτικός σου ρε Μπαλτάκο Ψάχνει στρατιωτικό να ηγηθεί Του κόμματος του Ποιο να σου προτείνω Για δεν παίρνεις την υπολοχαγόνα τάσα Την υπολοχαγόνα τάσα ρε Παρακαλώ Έλα ρε κοέλα Πού είσαι Παίρνουνε Παίρνουνε οι φίλοι Ναι, Λέρω, ναι... ναι... <ώ Lionel> Ο ρομπάι Ε, <bish> ]네... ναι Ένα... Πάντα, τα <τ> λεφτά, <'αλεπτα> πάντα, τακτοποιήσαμε <strengthen> το παιδί μας, το τακτοποιήσαμε <τ αλεπτα> <τ αλεπτα> το τακ... Είστε καλά εκεί πάνω Δεν έχουμε πρόβλημα με την υγρασία. Με την υγρασία του μυαλού έχουμε πρόβλημα. <laughs> γεια σου, Θεοδοσία μου. <laughs> Καλή σου μέρα, γεια σου. Γεια σου, Θεοδοσία. Ε, τώρα, ε, Θεοδοσία, εξασφαλίσαμε το Ρομπάι να πάρει 600 χιλιάρικα. Πώ το λένε, και 115 χιλιάρικα σύνταξη. <laughs> Σε παρακαλώ τώρα, θα μου πει πού να βρούμε λεφτά να βάλουμε στο. Να πάρουμε καθετήρε στο υποκράτιο. <laughs> Βλέπω για στο χέρι στο υποκράτιο τώρα. Να. Εδώ ψάχνουμε στρατιωτικό για τον... να τον βάλουμε αρχηγό στο κόμμα του Μπαλτάκου στους ριζαυγίτες, στο ρίζα, ρίζα, λέγεται ρίζα, πρίζα, πρίζα, ξέρω εγώ κάπως έτσι, πρίζες. Λοιπόν, εφόσον ψάχνεις στρατιωτικό σου, προτείνω την υπολοχαγόνα τάσα. Νομίζω ότι επειδή θα είναι και γυναίκα, τέλος πάντων, ε, καταλαβαίνεις, ε, ε, είναι και ηρωής, έχει πάρει και το χρυσούν της ανδρία ξέρω εγώ, παραγγελώ, ου, oh. Βέβαια, διαβάζει και ρίτσο το παιδί ναι, ναι. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο Έτσι μπράβο, γι' αυτό και εσύ Με την να τάσα αρχηγό Έλα, για τρέλα Έτερη φίλη εδώ μου λέει Τρέλα, τρέλα, ζούρλια Μας έχει βαρέσει κατά ε, Γιατί με μπαλτάκους τι να κάνουμε εγώ, εγώ επιμένω επιμένω. Δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη Και δεν έχουμε ζήσει τίποτε ακόμη Δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη Πάντως ε, ε, Δεχόμαστε συμμετοχές Παρακαλώ Ναι Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, τηλεακροατή μου. Μπράβο, τηλεακροατή μου και ξανά μπράβο και σε καλό και σε ένα oh, yeah. να συστρατευτούμε με την υπολογαγόνα τάσα να προχωρήσουμε. Κυρία μου και κυριέ μου, πολύ σωστά μου παρατήρησε ο φίλος εδώ, αυτή τη στιγμή στη, στη Βουλή Στη βουλή των Ελληνών. Α, oh, ναι, πρόσεξε μεγάλε, να σου το πω έτσι, επειδή στα τελειώματα, πόσο να το ουρλιάξω να τα ακούσει κατατίθεται προϋπολογισμός στον οποίο δεν, από τον οποίο δεν έχουμε μυρουδιά. Τι μεσοπρόθεσμο είναι αυτό και τι καινούργια σφαξίματα περιέχει. Για ποιον θα μου πεις, για ποιον, για τους αυτούς που τους έχουν σφάξει ήδη. Ενώ όλα με, με ρωμανό ασχολούνται Με μπαλτάκο ασχολούνται Όλα όλα όλα όλα όλα όλα Με τα ταχύριθμα της νέας δημοκρατίας Ιστορίας της Ενεδίτης σας <συσο> Έλα Λοιπόν που λε, Με το, το μόνο ε, Δεν ασχολούνται Κανονικά δηλαδή έπρεπε να βγει αυτή τη στιγμή ο, ο, ο, Κάποιος αγωνιστής από το κόμμα του Αλέξη της Τσιπριζίας να μας πει παιδιά στον προϋπολογισμό το κετό να πούμε μας πάνε για και καινούργια μεσοπρόθεσμα ποιος να βγει ποιος μωρό μου ποιος <coughs> ποιος ακριβώς έλα γίνε να γίνει στην Αμερική Μιζούρι ρε πάρτε τα σβάρα τρίτο αμα, αφρο, αμερικάνο σκότος ανάοπλο hey. οι Αμερικάνοι yeah. έλα πρόεδρο μπράβο μπράβο ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κανένας δεν μιλάει, φίλε. Γιατί χτες μου θυμίζει ένας φίλος το άρθρο, γράφουμε για την ενέργεια του Βενιζέλου, όπου έγινε η σύναξη ε, και απεκάλεσαν οι Αμερικάνοι τα Σκόπια Μακεδονία και ο Βενιζέλος τους κράτησε μουτράκια και έστειλε, προσέξτε, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα υπάλληλο του ΝΑΤΟ. Έναν πρέσβη εντελμένο στο ΝΑΤΟ. Και δεν μίλησε κανένας Από τα όλα αυτά τα πατριωτικά κόμματα Που είναι έστω στην αντιπολίτευση Γιατί στην αντιπολίτευση έχει και πατριωτικά κόμματα Τα οποία είναι δεξιά, είναι αριστερά Είναι του κέντρου, είναι του πάνω, είναι του κάτω Είναι του διαγώνιου Είναι του ύψους, είναι του βάθους Ένας δεν βγήκε να του πει Βρε μουσκαρο, μουσκαρο Τον υπάλληλο του Νάτο ΝΑ, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα Θα μου πεις ποια Ελλάδα Χιά Ελλάδα μεγάλη. Το τι γίνεται στη Θράκη αυτή τη στιγμή; Το τι γίνεται στη Θράκη; Ουχοριστε. Χαχαχαχαχαχαχα. Χαχαχαχαχα. Χιά, χιά, χιά. Σπάει ο ριζαβύλη της εσάς τώρα καλά. Γαλή! Το τι γίνεται στη Θράκη αυτή τη στιγμή Το τι παιχνίδια παίζονται Το δυστύχημα Στην Ελλάδα ε, Αγαπητέ μου Χρήστο αφωνά, Αρχίσω να φωνάζω και εγώ Τώρα όπως φώναζω παλιά Χρησιμοποίησε ο Τσίπρας Μαρία από τη Σπάρτη Ορέστι από το Βόλο λοιπόν, Να αρχίσω και εγώ λοιπόν να χρησιμοποιώ Χρήστο από την Κυψέλη Θεοδοσία από τη Θεσσαλονίκη Τζένι από την Αυστραλία Ελένη από τη Γλυφάδα Λοιπόν να σου πω ότι ήτανε πάρα πολλά χρόνια Όχι αρκετή οι πρόθυμοι Η πλειοψηφία να προδίδουν αυτό Τι την χώρα, την πατρίδα πες την όπως θέλεις Αυξήθηκαν τους τελευταίους καιρούς Διότι ο, ο μέγιστος σιδερένιος εκμάβλησε όλον το λαό Δεν άφησε δηλαδή Διαχωριστικές γραμμές Χρωμάτων και κομμάτων Και αρωμάτων Ούλοι είναι σε ένα κόμμα εκμαυλισμού Το οποίο λέγεται Πασοκύλα Και έτσι λοιπόν οι πρόθυμοι Για την ε, προδοσία Αυξήθηκαν Είναι πάρα πολύ Είναι αμέτρητοι Είναι χιλιάδες Είναι εκατομμύρια Ψάξ τους στους εκλογικούς καταλόγους Ψάξ τους στις κάλπες Ψάξ τους στη γειτονιά σου Ψάξ του αυτού που βάζουν την υπογραφή να πεθάνει το παιδί σου. Two... Right. Δεν χρειάζεται βέβαια να μου πει. Λε βλακίε θα μου απαντήσει. Δεν χρειάζεται να του ψάξω. Του έχω κάθε μέρα με στη μούρη μου. Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. From... Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Γι' αυτό κι εγώ, κυρία μου και κυρία μου, θα κάνω μια επανάσταση τώρα. Ναι, κι αυτό, επανάσταση είναι. Θα σου παίξω ένα τραγούδι με έναν τραγουδιστή, τον οποίο έχουν αποκλείσει εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Από τα ραδιόφωνα και από παντού. Ελάτε αφιερωμένο και γυρνάμε. πως ακόμα σ' αγαπώ δεν ξέρω ίσως ίσως για σένα στη ζωή μου να πονώ κι αν με εγκατέλειψες δε σου κρατάω μίσος συγγνώμη να σου δώσω δεν μπορώ. Ίσως με τον καιρό Ίσως να λυσμονήσω Μα τώρα δεν μπορώ Για να σε συγχωρήσω Είναι νοπά Είναι νοπά Τα τραύματα μου θα ανοίξει μέσα στη καρδιά μου Να τρέχει κάποιο δάκρυ μου για σένα. Ίσως τον ύπνο μου να έρχε σε συχνά. Μα είναι τα στήθια μου ακόμα πληγωμένα. Τη προδοσία σου η πίκρα. Ίσως με τον καιρό, Ίσως να δεις Μα τώρα δεν πορώ, Για να σε συγχωρίσω. Είναι νωπά, είναι νωπά <συγνώ> τα, <συγνώ> τα <συγνώ> πράγματα. Σ' ανοίξει στην μου Βελούδινος Τελειώσαμε κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μένουμε υπόχρεοι Ναι, επιφυλασσόμεθα the... Να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας them steo